Δεν ξέρω από που έχει κυκλοφορήσει αυτό ότι κλείνουν τα σχολεία. Εγώ το πρωί και τέταρτο έστειλα ένα μήνυμα σε όλους οι του νομού να εκτιμήσουν την κατάσταση και να έρθουν σε επαφή με τον Δήμο και ανάλογα τα πράξουν. Όχι και με τους γονείς φυσικά. Όχι όμως δεν, δεν έχω τέτοιο δικαίωμα εγώ να κλείνω τα σχολεία. Και ξέρετε είναι ράδιο αρβίλα αυτά. Το είπε ο Παπαδομαρκάκης να κλείσει τα σχολεία, είπε ο Τάλε να κλείσει τα σχολεία. Μήπως συνονοήθηκαν οι διευθυντές με τον Δήμο, δεν ξέρουμε ποιον από τον ε, Δήμο. Είσαμε τον uh, πρόεδρο της σχολικής επιτροπής, τον κύριο Χρυστοδούλου, γιατί ε, προσπαθούσα να βρω τον κύριο Καρίκη. Η ίδια ακριβώς απάντηση έρθεται και από τους ίδιους, ότι θα εκτιμήσουν οι διευθυντές των σχολείων και ανάλογα θα πράξουν. Όχι όμως ότι κλείνουμε Οπότε εσεί στείλατε μήνυμα, δηλαδή πρωί-πρωί. Να, πρωί, πρωί... να εκτιμηθεί κατάσταση, ναι. βεβαίω. Αλλά από εκεί και μετά δεν είπα εγώ, ούτε έχω αυτό το δικαίωμα, κυρία Παγιωνάκη. Δεν μπορώ εγώ να κλείσω τα σχολεία. Α. Τα σχολεία τα κλείνει ο Δήμο, ο Δήμαρχο και η Δημοτική Αρχή γενικά. Όχι ο Διευθύνση Εκπαίδευση. Άρα λοιπόν να εκτιμηθεί η κατάσταση και ανάλογα να πράξει. Σε συνεργασία με τον Δήμο. Και είμαστε σε επαφή με το Δήμο. Και σα λέω και πάλι ότι ο Δήμο ακριβώ. Ό,τι είπα ε, λέει και ο ίδιο. Μιλήσατε με τον, με τον κύριο Καρίκη. Μιλήσατε τον κύριο Χρυστοδούλη. Γιατί ο κύριο Καρίκης δεν ήταν ε, Α, η, ναι. η κοινωνία, αλλά είναι το ίδιο πράγμα. Ήταν ο πρόεδρος τη σχολή επιτροπή. Ναι. Ο οποίο είναι συνεργάτη του κύριου Καρικί. Mm. Όμω δεν υπάρχει τέτοια εντολή από μένα. Ναι. ξέρετε, το έχει πάρει και η πρωτοβάθμια και λέει δευτεροβάθμια τα σχολεία, αλλά γιατί να το εμεί. Και έχει γίνει ένα. Α, κατάλαβα. Τώρα έγινε. Ναι. Άρα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ναι. Κανένα σχολείο δεν κλείνει με εντολή δική.